Ήδη βρισκόμαστε στο μήνα των Χριστουγέννων, τον Δεκέμβριο και εννοείται ότι ο πόλεμος από τον πειρασμό αυξάνει γι' αυτό και η δικιά μας, ο ειδικός μας αγώνας πρέπει να εντείνεται, να αυξάνεται, να γίνεται πιο δραστικός. Διότι πλησιάζοντας οι σε ορτές δεν έρχονται μόνο διασκεδαστικές εορτές, που μας καλούν μόνο να παίξουν τα παιδιά, να γλεντήσουν οι μεγάλοι μας καλούν σε πώς τα λένε εκείνα τα <σχει> τα ρεβεγιών μας καλούν στα ρεβεγιών μας καλούν στις διασκεδάσεις στα χαρτοπέγνια στα στολισμούς των σπιτιών και των χριστουγεννιάτικων δέντρων αλλά πάνω απ' όλα για μας είναι η ορτή των χριστουγέννων είναι ο ερχομός του λυτρωτού μας, του Κυρίου, που έρχεται εδώ στον κόσμο να γίνει άνθρωπος για να μας κάνει Θεούς. Γίνεται ο Θεός άνθρωπος, λέγει ο Μέγας Αθανάσιος, ή να τον άνθρωπον Θεόν απεργάσιτε. Γίνεται άνθρωπος ο Θεός για να κάνει τον Θεό άνθρωπο να κάνει τον άνθρωπο Θεό. Μάλιστα, ευχαριστώ για τη διόρθωση. Επομένως, εδώ εμείς να μείνουμε μακριά από τις κοσμικές αυτές εκδηλώσεις και όταν λέω μακριά δεν εννοώ μόνον δεν εννοώ μακριά και από τις ευχάριστε στιγμές της οικογενειακής σας ασφαλώς και αυτές θα υπάρχουν αλλά εννοώ μακριά από τα εξεζητημένα, μακριά από τις ακρότητες, μακριά από τις εφάμαρτες εκδηλώσεις, μακριά από όλα αυτά τα οποία, με τα οποία μάλλον, επιτρέψτε μου τη φράση, προσπαθεί ο κόσμος να καπελώσει τη μεγάλη αυτή και αγία εορτή. Διότι μην κοιτάτε μόνο το δέντρο, όπως λέει ο λαός να κοιτάτε το δάσος και το δάσος εδώ είναι ότι οι εκδηλώσει αυτές αν το παρακολουθήσετε οδηγούν στο να καπελωθεί η ενσάρκωση του Θεού Λόγου στο να αποκριβεί να δώσουμε σημασία στα Μελομακάρονα και στους Κουμπραμπιέδες και στις Γαλοπούλες και στα φαγητά και στο δίσυμο και στην εκκλησία καλά ε καλά Στην εκκλησία τώρα ε, εντάξει. θα πάμε και εκεί θα πάμε να βάλουμε ένα κεράκι αυτή είναι η άποψη του κόσμου για την εκκλησία για μας εδώ προέχει το δέντρο και το δέντρο είναι η γέννηση του Κυρίου το δέντρο είναι η σωτηρία μας το δέντρο είναι η μεγάλη αυτή απόφαση του Θεού να έρθει να μας σώσει από την αδυναμία μας να σωθούμε μόνοι μας Μόνο ο Κύριος μπορούσε να σώσει τον άνθρωπο και γι' αυτό αυτές τις εορτέ από τα Χριστούγερα μέχρι και τα Θεοφάνια θα πρέπει να τις ζήσουμε με όσο το δυνατόν συνειδητότερο τρόπο ζωής να καταλάβουμε τι κάνουμε που πάμε, ποια είναι η προετοιμασία μας και όλα αυτά τα σχετικά μετά από αυτά τα ολίγα σχετικά με την Αγία Ορτή των Χριστουγέννων στο κλίμα της οποίας πλέον έχουμε μπει θα έλεγα πλέον σταθερά και έντονα Ερχόμαστε στη συνέχεια των παροιμιών του Σολομόντος και θα σας θυμίσω ότι την περασμένη εβδομάδα, το περασμένο Σάββατο, εκλείσαμε, ολοκληρώσαμε το 18ο κεφάλαιο των παροιμιών με τους δυόμισι τελευταίους στίχους, το υπόλοιπο του 22 το 23 και τον 24 και εδώ μας έδειξε ο Κύριος το πως πρέπει να επιλέγουμε στη ζωή αυτή στο πρώτο μέρος πως πρέπει ο άνθρωπος να αποφασίζει δια το μέλλον του να αποφασίζει δια τη ζωή του να αποφασίζει δια την έγκαμη πολιτεία του με ποια κριτήρια θα πρέπει ο άνδρας να επιλέγει τη σύζυγό του και κατ' επέκταση και με ποιο κριτήριο θα πρέπει η κοπέλα, η νεαρή να επιλέγει τον μέλλοντα σύντροφό της διότι εδώ ζούμε σε μία πλέον άθλια κοινωνική κατάσταση που μέχρι σήμερα αθλιότερη δεν υπήρξε, που βλέπουμε ότι οι επιλογές γίνονται με το χειρότερο, το χείριστο τρόπο και πλέον οι άνδρες επιλέγουν αλλά και οι γυναίκες με βάση την εξωτερική εμφάνιση χωρίς όμως να έχουν κανένα ενδιαφέρον για το τι κρύπτεται κάτω από αυτή την εξωτερική εμφάνιση. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και μη σα φανεί περίεργο αλλά ούτε να το γυρίσετε και στο αστείο σπάνια βλέπω οικογενειάρχες ακόμα και μεγάλους ανθρώπους να είναι ευχαριστημένοι από το γάμο τους και άντρε και γυναίκες σπάνια, σπανιότατα διότι και παλαιότερα που υπήρχαν οι τρόποι οι παλαιοί που εγνώριζαν ο κόσμος πιστεύοντας ότι θα βρουν ένα καλό κορίτσι ή ένα καλό αγόρι, αλλά και οι τρόποι οι σημερινοί ή ακόμα πιο χειρότεροι έχουν δυστυχώς κακό υπόβαθρο, διότι και παλαιότερα ο καλός ή η καλή. Δεν ήταν εκείνος που είχε εσωτερικό περιεχόμενο. Ήταν ο πλούσιος, ήταν αυτός που είχε πολλά λεφτά, ήταν εκείνη η πλούσια, από πλούσια οικογένεια, που ο στα της τα έγινε γερή πρίκα. Ήταν άλλοι λόγοι, κοινωνικοί λόγοι, να είναι από το ίδιο κόμμα, να είναι τη ίδια πολιτικής παράταξεις και α ήταν ό,τι Σήμερα έγιναν ακόμα χειρότερα. Σήμερα οι επιλογές έχουν να κάνουν δυστυχώς με άλλα χειρότερα πράγματα και αφού ευρίσκονται, συνευρίσκονται, αμαρτάνουν επί 10 χρόνια, επί 15 χρόνια, επί 20 χρόνια αποφασίζουν στο τέλος να παντρευτούν τι, τι γάμος να γίνει μέσα από τέτοιες άθλιες συνθήκες πού να προχωρήσει ποιος να ευλογήσει αυτό το γάμο γι' αυτό όπως έλεγε και ο πατήρ Αυγουστίνος σε του Εμνήμη πλέον ο Καδιώτης ο επίσκοπος της Φλωρίνης χίλιες φορές πολιτικός γάμος όπως έγινε χίλιες φορές μακριά τα χέρια των ιερέων από τέτοιες ευλογίες τέτοιων σκοπιμοτήτων τέτοιων γάμων σαθρών γάμων γάμων οι οποίοι έχουν σαθρό υπόβαθρο τραβάτε να παντρευτείτε πηγαίνετε πηγαίνετε στα δημαρχία πηγαίνετε να σας παντρέψουν οι δημάρχοι τι γάμοι είναι αυτοί εδώ λοιπόν η Εκκλησία μας, ο Κύριός μας, βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Να διαλέξεις λέγει όχι την πλούσια, όχι την όμορφη, όχι εκείνη που δυστυχώς σήμερα έχει πλέον απογυμνοθεί εντελώς, προκειμένου να τη θαυμάσεις και να την τραβήξεις κοντά σου. Εκεί έκανες λάθος σίγουρα. Μην πας μες στα κέντρα να διαλέξει κοπέλα. Και εσύ η κοπέλα μην κάνεις το ίδιο για να βρεις αγόρια. Μην πηγαίνεις σε τέτοιους σκοτεινούς δρόμους και τρόπους. Αλλά διάλεξε τον ασφαλή δρόμο. Και ο ασφαλής δρόμος είναι ο δρόμος της Εκκλησίας. Υπάρχουν και ποτέ δεν ατύχησαν και ποτέ δεν αστόχησαν. Υπήρξαν κατά το παρεθόν αλλά και υπάρχουν Κοπέλε ευλογημένε που ανεζήτησαν το πνευ... από το πνευματικό τον μέλλοντα σύζυγό του. Και εκεί έπεσαν πραγματικά, όπως λέει ο λαό, διάνα έπεσαν. Έπιασαν κέντρο ακριβώς, Υπήρξαν αγόρια που ζήτησαν κορίτσια μέσα από το πνευματικό. Και έπεσαν με ασφάλεια εκεί που έπρεπε να πέσουν. Και βρήκαν τον κατάλληλο άνθρωπο από την κατάλληλη θέση και βρήκαν τον ιδανικό σύζυγο και η ζωή τους πλέον είναι ευλογημένη και χαριτωμένη. Βεβαίως υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντοτε τα προβλήματα και μάλιστα εκεί που έστω και εκ των υστέρων απομακρύνονται από την εξομολόγηση. Αλλά όσο είναι βαστιγμένα τα παιδιά μέσα στην εξομολόγηση δεν υπάρχει περίπτωση να αστοχήσουν στη ζωή τους δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουν λάθος, γιατί είναι ο Κύριος που τα συμβουλεύει πλέον. Είναι η χάρη της εξομολογήσεως. Και τέλος, μας μίλησε για το φτωχό. Ο φτωχός λέει, φταίγεται δε ίσης. Ο φτωχός παρακαλάει, έτσι έχει μάθει. Η κατάστασή του τον έχει αναγκάσει να ταπεινώνεται. Η κατάστασή του, η οικονομική του κατάσταση, τον έχει κάνει να ζει με το παρακάλι, να ζει με την ευχή στο στόμα, να, να ζει με το δάκρυ στο μάτι, να ζει με, την, με τον καλό λόγο. Ενώ αντίθετα, λέει, ο πλούσιος αποκρίνεται σκληρά Αποκρίνεται σκληρά. Ποιο είναι ο πλούσιο, σα το έχω ξαναπεί. Άκουγα χθε μία διάλεξη κάποιου, διαφώνησα μαζί του. Πλούσιο δεν είναι εκείνο που έχει πολλά, σα το έχω ξαναπεί. Πλούσιο εκείνο είναι εκείνο που επαρκεί. Αφού έχεις και ζει, και σκεπάζει τα πόδια σου και έχεις το σπίτι σου και επαρκείς, είσαι πλούσιο. Και γι' αυτό λέει ο Κύριος, δώσε από αυτά να ζήσεις και εσύ στη λιτότητα, στη φτώχεια και εσύ λίγο και ανόρθωσε λίγο το επίπεδο και το απόλυτα φτωχού που πραγματικά ζει κάτω από εξαθλειωμένες συνθήκες. Και εσύ να ζήσει και ο άλλος να ζήσει. Δεν πειράζει να ζήσετε και οι δυο σε μία μέτρια κατάσταση. Με λιγότερο ενδεχομένω φαγητό, με λιγότερες ενδεχομένες απολαύσεις. Να ζεις και εσύ, να ζει και εκείνος. Όχι να έχουμε το φτωχό και το πλούσιο, όχι να έχουμε τον το πλούσιο και από την άλλη να έχουμε τον ταπεινό, Στοχό ο οποίο να μην έχει ποτέ γελάσει το χίλι του. Να μην έχει ποτέ το πεδάκι του ευχαριστηθεί. Και δεν εννοώ τους Ζητιάνους, μην πάει και το μυαλό σας, δεν εννοώ τις γύφτισες. Δεν εννοώ αυτούς τους ανθρώπους που πολλές φορές επιλέγουν τη δυστυχία και τους αρέσει να ζουν μέσα τη μιζέρια και μέσα το υβρώμα προκειμένου δήθεν να ξεγελούν τον κόσμο ενώ ουσιαστικά τους εαυτούς τους ταλαιπωρούν εννοώ όμως τους πράγματι φτωχού. Και σήμερα μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ειδικά με αυτή την οικονομική κατάσταση που περνάει ο κόσμος, οι φτωχοί έχουν πολλαπλασιαστεί. Οι φτωχοί έχουν πλέον γίνει περισσότεροι από αυτούς που επαρκούν. Μην κοιτάτε που δεν βγήκαν ακόμα στους δρόμους να επαιτήσουν, μην κοιτάτε που έχουν αξιοπρέπεια και δεν θέλουν να φτάσουν σε αυτό το χάλι; Αλλά σας βεβαιώ εγώ ο Ανάντσιος ότι υπάρχουν φτωχοί, πάρα πολύ φτωχοί που αναρωτιόνται πώς θα κάνουμε Χριστούγεννα που έρχονται. Γι' αυτό σας είπα αυτό που λέει παρακάτω «Ες τη φίλος προσκοληθείς αδελφών. Χαίρομαι και το είπα και το ξαναλέω χαίρομαι τους ανθρώπους εκείνους τα πνευματικά μου εκείνα παιδιά που έρχονται κάθε τόσο και βγάζουν από το ειστερημά τους και μου δίνουν για να ζήσουν κάποιοι άλλοι με κάποια άνεση γιατί τώρα, τώρα ξέρετε τι θα γίνει τώρα. Τώρα ουρές θα οι άνθρωποι για να ζητήσουν βοήθεια. Και βοήθεια για τα απολύτως αναγκαία, τα απολύτως απαραίτητα. Όχι βοήθεια για να πάρουν αυτοκίνητο, όχι βοήθεια για να πάρουν το δεύτερο που κάμισο. Όχι βοήθεια για να πάρουν να γεμίσουν απλώς το ψυγείο τους. Απλώς βοήθεια για να έχουν κάτι να φάνε. Να υπάρχει γάλα για το παιδί. Να υπάρχει ψωμί για τους μεγάλους. Μην απορείτε για αυτά που σας λέγω. Και πάλι τους λέγω σε αυτά τα παιδιά που ανταποκρίθηκαν στην κρίση μου, στην πρόσκληση μου. Τους λέγω ότι τα βεβαιώνω ότι ο Θεός θα τα ανταμείψει και θα έχουν στη ζωή τους και τον ουρανό και τη γη δικό τους αφού έχουν την ευχή του πνευματικού τους <Και> να βλέπεις τον άλλον σαν αδελφό και όχι σαν ξένο όπως θα ήθελες και εσύ να σε δει κάποιος σαν αδελφό άμα ήσουνα στην ίδια οικονομική κατάσταση δεν θα το θέλες αν δεν είχες δεν θα ήθελες να σε δει κάποιος σαν αδερφό. Αν δεν είχε αν, ήσουνα, αν ήσουνα στην άκρα πτωχία, αν δεν είχε ούτε 20 ευρώ στην τσέπη σου δεν θα ήθελες να έχεις κάποιον να σε βλέπει σαν αδερφό και να σου πει έλα εδώ, όσο έχεις 20 ευρώ, τι λες, έλα εδώ, πάρε 500 ευρώ, πάρε 500, τι να κάνεις και εσύ Χριστού άνθρωπε 20 ευρώ στην τσέπη μόνο. Το παιδί σου, τα παιδιά σου μάλλον τα παιδιά σου δεν θα φάνε. Δεν θέλουν ένα παιχνίδι. Δεν θέλουν ένα ρούχο. Γιατί το δικό μου θέλει. Το δικό μου το παιδί και παιχνίδια θέλει. Και δωμάτια ολόκληρα με παιχνίδια. Και κάποια κακομαθημένα παιδιά πλούσιων οικογενειών. Ανοίγει το δωμάτιο και ξανακλίνει την πόρτα. Τα συνήθισε πλέον. Ανοίγει την πόρτα και την ξανακλίνει. Θέλει καινούργια. Άλλα, άλλα, άλλα, άλλα. άλλα. γονεί τεράδες και μανάδες να του δώσουν δύο κολλές για να μάθει τι σημαίνει καλοπέραση και τι σημαίνει φτώχεια θέλω άλλο λέει άλλο το, το μάθαμε αυτό άλλο άλλο αυτά είπαμε προχτές είπαμε κλείνοντας το 18ο κεφάλαιο Και τώρα ερχόμαστε και ανοίγουμε το 11 ο κεφάλαιο των παροιμιών του Σολομόντος, το οποίο κεφάλαιο αρχίζει πάλι με το θέμα που τελείωσε το προηγούμενο. Πάλι δηλαδή με τον πτωχό. Τι λέγει. Διαβάζω τον στίχο 1 «Κρίσον εστι πτωχός πορευόμενος εναπλότητη αυτού ή ει, στρευλός της σχύλης ειν αυτού και αυτός ανοίτος. Έχουμε δύο κατηγορίες φτωχού εδώ. Τι με βλέπετε, ξέρετε, γιατί με κοιτάτε, Γιατί με κοιτάτε. Να πω τη συνέχεια, θα την πω τη συνέχεια. Αλλά αυτού του τέτοιου φτωχού που θα ακούσετε σήμερα υπάρχουν πάρα πολλοί σήμερα, ειδικά. Εδώ ο κύριο προσπαθεί να του βάλει στη θέση του. Να του δείξει ποιο είναι ο ειλικρινή δρόμο. Ποια είναι η αξιοπρέπεια στη ζωή αυτή. Αλλά θα δείτε όπως θα το δούμε όλοι μας στην ανάλυση του κειμένου, θα δείτε ότι αυτές οι δύο κατηγορίες φτωχών πλέον σήμερα είναι θα έλεγα οι κατεξοχήν χαρακτηριστικές κατηγορίες που πλέον τις διακρίνει ο κάθε απλός πολίτης. Προτιμότερος λέει είναι ο φτωχός εκείνος ποιος που αφήνει τη φτώχεια του να φέλετε, Δεν κρύβεται. Δεν υποκρίνεται. <coughs> Προτιμότερο είναι εκείνο ο φτωχό που δέχεται τη βοήθεια του άλλου. Προτιμότερο είναι εκείνο ο φτωχό που θέλει και έχει ανάγκη την στήριξη και τη δέχεται τη στήριξη, την οικονομική προπάντων στήριξη του συνανθρώπου του. Από ποιον φτωχό είναι κι άλλος ένας φτωχός. Είναι δύο φτωχοί. Δύο κατηγορίες φτωχών. Υπάρχει κι ο άλλος που κρύβει τη φτώχεια του, από ντροπή. Υπάρχει κι ο άλλος ο οποίος κάποτε, πόσους τέτοιους έχουμε... Κάποτε ήταν πλούσιος. Κάποτε είχε άνεση. Κάποτε είχε οικονομική επάρκεια. Κάποτε είχε. Και ξαφνικά οι καταστάσει τον έφεραν, θυμάστε παλιά, παλιά, παλιά εκεί εσεί που είσαστε οι παλαιότεροι θυμάστε που λέγαμε για μια, μια ρόδα. Τη θυμάστε τη ρόδα που λέγαμε Είσε πάνω σήμερα, πρόσεξε γιατί η Ρόδα γυρίζει, να σε φέρει από κάτω. Να λοιπόν σήμερα γύρισε η Ρόδα. Μετά από 20-25 χρόνια και ενώ ήταν κάποιοι στο Ζενίθ ήρθε η Ρόδα να γυρίσει και να τους φέρει κάτω στην πτωχία. Θα πείτε μέσα σας, εκεί αυτή αυτοί οι καημένοι είχαν μια αξιοπρέπεια. Κάποτε ζούσαν έτσι, τώρα είναι πολύ δύσκολο να βγει αυτός ο άνθρωπος να επαιτήσει, να ζητήσει ανοιχτά βοήθεια, τη στιγμή κατά την οποία όλη η πατρική πατρι, πατρινή κοινωνία τον ήξερε σαν ευκατάστατο άνθρωπο. Όμως βλέπεις εδώ η Αγία Γραφή έχει μια διαφωνία πάνω σε αυτό το θέμα. Βλέπεις εδώ η Αγία Γραφή, δεν σου επιτρέπει έστω και σε αυτή την κατάσταση να προφυλάξεις λίγο τον εγωισμό σου. Εγώ, η Κυρία, η Τάδε Κυρία, εγώ ο Τάδε Κύριος που κάποτε είχα και κάποτε με ευνοούσαν οι συνθήκες τη ζωή μου και κάποτε όχι μόνο είχα και επαρκούσα αλλά εστήριζα και άλλους σήμερα να βρίσκομαι σε αυτή τη δινή οικονομική κατάσταση ποιος θα με πιστέψει εμένα ποιος θα με πιστευτεί εμένα πως να τολμήσω να πω ότι εγώ σήμερα είμαι πτωχός ούτε η αξιοπρεπειά του το επιτρέπει αλλά υπάρχει και η αμφισβήτηση του κόσμου του πονηρού πλέον κόσμου του αδιάλακτου πλέον κόσμου του σκληρού πλέον κόσμου ο οποίος βλέπετε σήμερα κόσμος που προσπαθεί να ζήσει με το τίποτα δεν μπορεί να διανοηθεί ότι υπάρχουν και κάποιοι κάποτε πλούσιοι που σήμερα και αυτοί ζητούν βοήθεια όμως εγώ δεν μιλάω στον κόσμο αδερφοί μου Εσείς δεν είστε κόσμος για μένα. Εσείς δεν είστε οι αγέλλοι των πολιτικάτιδων που βγαίνουν απλώς και βλέπουν έλα απρόσωπο λαό κάτω στον οποίο μιλάνε λες και είναι πρόβατα, λες και είναι κότες. Και περμένουν όλοι αυτοί θα τους ακολουθήσουν και τους ακολουθούν δυστυχώς. Εγώ δεν τι βλέπω έτσι τις καταστάσεις. Εγώ σας είδα και σας βλέπω και θέλω να σας βλέπω και θα σας βλέπω πρώτα ο Θεός με τη χάρη του Θεού σαν εικόνες Θεού. Σαν όλους αξιόλογους. Όλους με τη χάρη του Θεού. Όλους σαν ίδια προσωπικότητα ο καθένας. Γιατί αυτή είναι η κλήση που μου έχει κάνει ο Κύριος. Και αυτή την κλίση βλέπεις απευθύνει και σε σένα. Ο Κύριος δεν μίλησε ποτέ με τη φράση «Λαέ» είδες πως κάνουν, κάνουν οι πολιτικάτες λαέ, λαέ ε, λα ε. όχι Είδε τι λέει εδώ πόσες φορές το συναντήσαμε, συναντήσαμε αυτές τις λέξεις ε. πως του μιλάει πως μιλάει παιδί μου προσωπική πρόσκληση στον καθένα απρόσωπα βέβαια για να αντιστοιχεί σε όλους μας αυτή η κλίση που κάνει ο Κύριος Λα βλέπεις δεν σου μιλάει λαέ ε, δεν σου λέει πλήθος ε Όρνια; όχι έτσι ο Κύριος μιλάει προσωπικά στον καθένα όταν σταθείς λέει σε τραπέζι θυμάσαι πάρε την Αγία Γραφή. δεν λέει ποθενά πληθυνικό όταν σταθείτε σε τραπέζι όχι όταν σταθείς εσύ, ποιος εγώ, ο κάθε ένας, γιατί, για, γιατί το, το κήρυγμα του Χριστού έχει προσωπικό παραλήπτη. Ο Κύριος είναι ο γνωστός μας προσωπικός αποστολέας και ο κάθε ένας από εμάς είναι ο προσωπικός παραλήπτης. Δεν στέλνει μια επιστολή έτσι ο Θεός και τρέχα προλάβε να βρει να δεις μήπως λέει και τίποτα και για σένα. Όχι. Ο Κύριος σου έστειλε την επιστολή προσωπικά σε σένα. Κρίσον πτωχός πορευόμενος εναπλότητα αυτού εναπλότητα πρέπει να έχει κάνει λάθος το κείμενο, εναπλότητα πρέπει να είναι λοιπόν κρίσον πτωχός πορευόμενος εναπλότητη αυτού κρίσον πτωχός δηλαδή είναι προτιμότερος εκείνος ο φτωχός που έρχεται και σου δείχνει με απλότητα την κατάστασή του γιατί βλέπεις δεν είναι μόνο αυτός έχει και η οικογένεια πίσω του έχει και γυναίκα που συνταλαιπωρείται έχει και παιδιά που συνταλαιπωρούνται ο πτωχός, εδώ διδάσκει ο Κύριος τον πτωχό ο πτωχός πρέπει να είναι ειλικρινής όταν παρουσιάζει την ανεπάρκεια που έχει δεν έχω δεν έχω αφού δεν έχω δεν έχω δεν μπορώ να ανταποκριθώ, Μην μη παριστάνεις ότι δίθεν έχεις διότι και εσύ θα ταλαιπωρηθείς και όλη την οικογένειά σου θα ταλαιπωρήσεις και εσύ θα πεινάσεις και η γυναίκα σου θα πεινάσει και τα παιδιά σου θα πεινάσουν. Να είσαι ειλικρινής. Και για ποιον άλλο λόγο να σε ελληνεί, ποιο, μπορεί να μου το μαντέψει εδώ, Ποιον άλλο λόγο, γιατί πρέπει να είμαστε ειλικρινεί και κυρίω σε τέτοιε καταστάσει γιατί. Για να τα Ο πιο απλός τρόπος να σε κάνει να τα είναι ποιο. Η φτώχεια. Είδε ο φτωχό πόσο ταπεινώνεται θα αρθεί σε παρακαλέσει, είπε προηγουμένω. Είδε τι λε όταν τσακωθεί με κανέναν άλλον και ο, ο, ο, ο εγωισμός σου γιγαντώνεται μέσα σου, Η τι λες, Εγώ να πάω να τον παρακαλέσω, Ποτέ! Ποτέ! Να πάω να τον παρακαλέσω γιατί το παρακάλει σημαίνει ταπείνωση. Το παρακάλει σημαίνει ταπείνωση. Αν αυτοχύνει όμω. Η κατάσταση θα σε κάνει να πας να παρακαλέσεις και εκείνων με τον οποίο κάποτε τσακωθήκατε. Που θα ξέρεις ότι έχει. Άμα φτωχύνεις, η κατάσταση της φτώχειας πλέον θα σε ταπεινώσει ούτως ώστε να πας, συγγνώμη για τη φράση μου, να φιλήσεις κατουριμένες ποδιές, όπως λέει ο λαός για τον Θεό δεν είναι κακό δεν είναι κακό αυτό σε ταπεινώνει η ανάγκη σε κάνει να αποκτήσεις όμως τι να αποκτήσεις την κορυφαία των αρετών την αγία ταπείνωση τόσα χρόνια που είχες που ήσουν πλούσιος δεν απεφάσισες ποτέ σου να ταπεινωθείς Πάντοτε ήθελες να διακρίνεσαι και εσύ και εγώ. Ήθελαμε να φαινόμαστε ότι έχουμε, δεν έχουμε ανάγκη κανέναν. Τώρα που φτώχυνες, είναι η κατάλληλη στιγμή να σε αναγκάσει ο Θεός να ταπεινωθείς. Να ταπεινωθείς για να μπορέσεις να χωρέσεις και εσύ στο παράδεισο. Γιατί στη Βασιλεία του Θεού οι ταπεινοί θα μπουν. Εκείνοι που έμαθαν να κλαίνε, εκείνοι που έμαθαν να σκύβουν το κεφάλι, εκείνοι που έμαθαν να παρακαλούν, εκείνοι που έμαθαν να αναγνωρίζουν τις εκτροπές τους, εκείνοι που έμαθαν να αναγνωρίζουν τα λάθη τους και να μην ρίχνουν ποτέ τις ευθύνες των άλλων, έχετε μιλήσει ποτέ με φτωχό, έχετε μιλήσει ποτέ με φτωχό. Να μιλήσετε έτσι, να κάτσεις, μην τον περιφρονείς το φτωχό. Μην τον, περι, μην τον περιφρονείς, φέρν τον κοντά σου και κάτσε να κουβεντιάσεις. Για κάτσε να κουβεντιάσεις. Ο δεν σε θέλει μόνον για να του δώσεις. Ο είναι άνθρωπος και θέλει και κουβέντα ο φτωχός. Κάτσε ποτέ να κουβεντιάσεις με φτωχό να δεις, να δεις πλέον. Η νοοτροπία το έχει πάρει άλλα πλέον, άλλε κινήσεις. Δεν σκέπτεται όπως σκεπτότανε. Έχει μάθει να βλέπει τα λάθη του. Τον έχει ταπεινώσει η ζωή. Εγώ φταίω, σου λέει. Για εκείνο, εγώ φταίω. Για το άλλο, εγώ φταίω. Βαρεί το κεφάλι του. Εγώ φταίω. Εγώ κατάδυσα έτσι την οικογένειά μου. Εύκολα το λες αυτό εσύ. Το λες ποτέ εύκολα αυτό. Το λες ποτέ εύκολα αυτό. Τώρα που επαρχεί, το λες ποτέ εύκολα αυτό. Εγώ φταίω για το κατάδυμα των παιδιών μου. Το λέτε, ποτέ δεν, το λέτε. Ποτέ δεν το λέτε. Εγώ. Α, εγώ του τάμαθα, εγώ το δίδαξα. Α ενάρτηκα μια κατάσταση να σε ταπεινώσει, πολύ, πολύ, πολύ, πολύ να σε ταπεινώσει, να σε ισοπεδώσει και τότε να δω αν θα επιμένεις ακόμα ότι για το κατάδυμα του παιδιού σου φταίει μόνο εκείνο. Ο Θεός θέλει ειλικρίνεια. Χρήσων πτωχός πορευόμενος εναπλότητη αυτού η τρευλός της χείλης αυτού και αυτός ανόητος παρά εκείνος ο φτωχό, φτωχό και εκείνος που όμως η αξιοπρέπειά του ο εγωισμός του δεν τον αφήνει να παραδεχτεί το χάλι του έρχεται να σου ζητήσει βοήθεια αλλά είδες τι σου λέει ε, μωρέ, είχα και εγώ μια ατυχία, ξέρω εγώ κάτι, ο γιος μου εκεί έμπλεξε με κάτι πιστοτικές εκεί, μπας και έχεις κάτι να με βοηθήσει εκεί, κάποια. Ε, θα σταφέρω, θα σταφέρω, θα σταφέρω. Δεν θέλει να πει ότι φτώχυνα. Δεν θέλει να πει ότι η κατάσταση πλέον με έφερε σε τραγική θέση. Δεν τολμάει. Γιατί αμέσως θα πεις, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, ο τάδε που κάποτε είχες, εσύ έφτασες σε αυτό το κατάτημα. Μην το ακούσει αυτό, θα πεθάνει. Μην το ακούσει αυτό με στην καρδιά του, θα πεθάνει ο πρώην πλούσιο. Εσύ έφτασες σε αυτό το κατάδυμα, εσύ ο Τάδε με τα εκατομμύρια στην τράπεζα έρχεσαι σήμερα να ζητιανέψεις, πο, πο, πο, πο. να ακούσει τη λέξη ζητιανιά, πέθανε. σφάχτων καλύτερα, σκότω τον καλύτερα, σκότω τον να ανοίξει η τον παρά να ακούσει τέτοια κουβέντα. Όμως ο φυλάκαθος και φιλές πλαχνοσκύριος, βλέπεις, το επιτρέπει αυτό να την ακούσεις εκείνη την κουβέντα, να την ακούσεις τη λέξη ζητιανιά, να την ακούσεις γιατί κάποτε που ήσουν απλούσιος έλεγες ήταν οι γύφτισες και το έλεγες ήρθε το έλεγες με μία, με μία έτσι περιφρόνηση είστε ο Ζητιάνος δώσ' του κάτι του Ζητιάνου δώσ' του κάνα πενινταράκι του Ζητιάνου η κλείστη την πόρτα διώχτωνε το Ζητιάνο ήρθε η ώρα <χαι> να δεις τι σημαίνει Ζητιάνια και ευτύχησε, ευχαρίστησε τον Θεό που σε πρόλαβε η φτώχεια σε αυτή τη ζωή να σε ταπεινώσει για να μην σε έβρισκε στην άλλη ζωή και εκεί το πλήρωνε ακριβά και αιώνια. Ευτυχώ που ήρθε η Ζητιανιά να σε ταπεινώσει, να σου κόψει το γυρί, για να μάθεις τι σημαίνει φτώχεια εδώ και να ταπεινωθείς εκ των πραγμάτων, παρά να πεθάνει πλούσιο και εγωιστή και να μην υπάρχει για σένα μετά πόρτα παραδείσου γιατί πλούσιος δυσκόλος εισελευθεται στην τη Βασιλεία του Θεού και ευκοπότερον κάμιλον διατριμαγιάς ραφίδος εισελθήν που μας είπε την περασμένη Κυριακή. <χυρυκού> Κρίσον λοιπόν ο πτωχός, ο οποίος αφήνει τη φτώχεια του να φαίνεται, και δεν τρέπεται για το χάλι του με την έννοια όχι του δεν τρέπεται από ασέβεια αλλά δεν τρέπεται γιατί σου λέει τώρα τι να κρύψω άσε να φανούν τα χάλια μου καλύτερα άσε να δει ο κόσμος ποιος σίμωνα και ότι πληρώνω σήμερα τις αμαρτίες μου μακάρι να είχαμε τέτοιους στοχούς πρώην που να έρχεται να ομολογήσει δημοσίως και να σου πει εγώ ήμουν άσπλαχνο. εγώ ήμουν σκληρό στον κόσμο και ο Θεός επέτρεψε να φτάσουν σε αυτό το κατάτημα. Αυτούς τους φτωχούς τους χαίρομαι, γιατί τουλάχιστον η φτώχεια τους τους υποχρεώνει να παραδεχτούν τα λάθη τους του παρελθόντος. Και να προχωρήσουμε και στο δεύτερο στίχο, του 19ου πλέον κεφαλαίου, Και φεύγουμε πλέον από τον πλούσιο και τον φτωχό και πηγαίνουμε σε έναν άλλο πλούσιο και σε έναν άλλο φτωχό. Διαβάζω και θα καταλάβετε. Και γε χωρίς επιστήμης ψυχή ούκα και ως τις της αμαρτάνι αμαρτάνει. Μιλάει για άλλο φτωχό και για άλλο πλούσιο εδώ. Υπάρχει ο πτωχός από απόψεως και υπάρχει και ο πλούσιος από ηλική απόψεως πλούσιος αλλά υπάρχει και μια άλλη κατηγορία υπάρχει και ο πτωχός από πνευματικής απόψεως όπως και ο αντιστοίχως πλούσιος από πνευματικής απόψεως πλούσιος. Και ενώ τον πτωχό από απόψεως τον πονάς και όντως ο Θεός τον ανεβάζει και τον καθιστά αξιοπρόσεκτο, εδώ ο πτωχός, ο πνευματικά πτωχός, είναι αξιολύπητος άνθρωπος. Είναι ο ταλέπορος. Είναι εκείνος ο οποίος δεν θέλει να έχει τον πλούτο τη δόξα του Θεού δεν θέλει να απολαμβάνει τον πλούτο των επεργεσιών του Θεού δεν θέλει να ζει μέσα στον πλούτο τη διδαχής του Θεού δεν θέλει να απολαύσει τον πλούτο των διδαγμάτων του κυρίου δεν θέλει να αισθάνεται ότι έχει ανάγκη τον θεών. Και αυτό που δεν έχει, δεν θέλει να αισθάνεται ότι έχει ανάγκη των Θεών είναι ο άκρος πτωχό στο πνεύματι, ο άκρος, ο άκρος βλάξ. Εδώ το πτωχός το πνεύματι το πάω όχι εκεί που το πάει η Αγία Γραφή, το πάω όντως κατά κυριολεξίαν φτωχό το μυαλό του, βλάκα ηλίθιος γιατί έτσι τον χαρακτηρίζει και εδώ. Έτσι τον χαρακτηρίζει. Και και χωρίς επιστήμης ψυχή ου καγαθή. Είσαστε πλούσιοι εσείς. Πλούσιοι από πνευματικής απόψεως. Γιατί. Διότι εδώ έρχεστε να φωτιστείτε. Εδώ έρχεστε να πλουτίσετε ψυχικά. Ήδη τι λέει. Χωρίς επιστήμης εδώ είσαι επιστήμον, εδώ ακολουθείς μπαίνεις μπαίνεις σε ένα πανεπιστήμιο, πνευματικό πανεπιστήμιο, που τύφλα να έχουν και οι θεολογικές σχολές και όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου είσαι σε ένα πανεπιστήμιο, που πλέον 15 χρόνια ολόκληρα 16 πλέον άγωμεν το 16ο Έχεις πάρει πλούτο πνευματικό, τεράστιο. Και μέσα σου, λογικά πρέπει να είσαι αυτάρκης, όχι μόνο αυτάρκης, να αισθάνεσαι γίγαντας, γίγαντας από πνευματικής απόψεως. Άκουσες και ακούς και όσο επιτρέπει ο Θεός θα ακούς και θα πλουτίζεις και θα πλουτίζεις πνευματικά, για να έχεις να δώσεις και σε άλλους και δίνεται σε άλλους είμαι βέβαιος ότι δίνεται γιατί και εσύ αυτό που έμαθες εδώ θα βγεις και θα το πεις παραπέρα τι είναι αυτό ένας πλούτος είναι πνευματικός πλούτος που ξεχυλίζει και αισθάνεσαι ότι θες να τον προσφέρεις και σε κάποιον άλλο; χωρίς επιστήμης ψυχή ου Ήρθε στο Πανεπιστήμιο, εδώ είναι Πανεπιστήμιο. Εδώ ακούς γνήσια την αλήθεια. Εμείς πολλές φορές, δεν σας το κρύπωτα, είμαστε στο Πανεπιστήμιο παλιάς Θεολογική, φωνάζαμε, διαμαρτυρόμαστε στους καθηγητές, διαμαρτυρόμαστε. Τι είναι αυτό να μας λέτε, συνέχεια, τι είπε ο ξένος ο Θεολόγος, τι είπε ο, ο Βαχ, και τι το Μπαχ, και τι το Λαφτου, και, και τι ξένα ονόματα. Τι με νοιάζει εμένα τι είπε αυτός. Θα μου μάθετε επιτέλου τι είπε ο Γρηγόριο, ο Βασίλειο, ο Χρυσότομο, ο Αθαλάσσιο, αυτού θέλω εγώ να ακούσω. Έτσι φωνάζαν κάποιοι, κάποιοι φοιτητέ τη εποχή εκείνη. Εσύ βλέπει, δεν σε έβαλα να μάθει τι είπε ο ένα Γερμανό θεολόγος και ο άλλο Ο άγγλος θεολόγος. Τι με νοιάζει, αυτοί οι πρωτεστάτε είναι ερετικοί, είναι. Και σένα και σένα δεν σε νοιάζει. Εσένα τι σε νοιάζει, Χριστό είπαν οι πατέρες θες να μάθεις να μπει το νόημα της θεολογίας θες να μάθεις να μπει μέσα στα κατάβαθα της γνήσιας θεολογίας της θεολογίας του Ευαγγελίου και από αυτή την άποψη εγώ σε ζηλεύω βέβαια θα μου και εσύ είσαι μέσα με τη χάρη του Θεού και εγώ είμαι μέσα αλλά εσύ είσαι ο πλούσιο τώρα. Τώρα γιγαντό σου. Και ενώ από, πτωχής, από υγικής απόψης μπορεί να είσαι πτωχός και να αισθάνεσαι ντροπή και εσύ όπως είπε προηγμένως το ιερό μα κείμενο τώρα όμως πρέπει να αισθανθεί παρησία. Έμαθες εκείνο που κάποιος άλλος δεν το ξέρει. Τόσα χρόνια άμαθες πολλά που οι άλλοι δεν ξέρουν. Και ο πλούτος αυτός ο πνευματικός πρέπει να σε υποχρεώνει να διδάσκεις και εσύ τους άλλους. Να διδάσκεις για να εκτίθεσαι κιόλας. Γιατί τώρα είπαμε έχουμε και τον εγωισμό, τον καταραμένο. Δεν τα λέμε. Δεν τα λέμε αυτά που είπε ο Ιεροκύρικας. Και ξέρεις γιατί δεν τα λέμε. Γιατί είμαστε η πρώτη ένοχη εμείς. Άμα πω τώρα ότι ο Ιεροκύρικας είπε να μην καπνίζουμε και εγώ έχω το τσιγάρο στο χέρι άντε θα με παραλάβουν και τα παιδιά και τα αγκόνια και θα με κάνουν βούκινο, σκ, σκόνη θα με κάνουν. Πρέπει να διορθωθούν πρώτος εγώ. Αλλά είδε πω χαρακτηρίζει τον άνθρωπο που θέλει να μάθει. Χωρίς επιστήμης ψυχίου καλάθει. Αν δεν πας να ακούσει, αν δεν πα να στο θωραρνίο, στην καρέκλα από κάτω του μαθητού να μάθεις, η ψυχή σου δεν θα σωθεί. Δεν θα σωθεί. Εκεί που πηγαίναμε στον πατέρα Παίσιο στο Άγιον Όρος δεν είχε καρέκλε πολυθρόνω όξο. Δεν είχε τέτοια. Τι είχε. Yeah. Είχε κορμού δέντρων είχε. Κορμού δέντρων κομμένου, κομμένου, το κάνει σκαμπό. Σκαμπό. Δεσπότη πήγαινε, Πατριάρχη πήγαινε, Παπά πήγαινε, Αρχιμαντρίτη πήγαινε. Στο σκαμπό. Στο σκαμπό. Στο σκαμπό Ποιο σκαμπό, σκαμπό. σκαμπό? Κοίτα, να δει. καναλουστρινέ σκαμπό, τι σκαμπό. Yeah. Κούτσο. Κούτσο, Κατσική. Θες να μάθεις Κατσική. Στο σκαμπό του μαθητή. Μα εγώ είμαι δεσπότης. Κι όμως δεσπότης. Και τι έγινε. Κάτσε στο σκαμπό του μαθητή να μάθεις. Όποιος γίνεται μαθητής θέλει να είναι μαθητής στα πνευματικά αυτός έχει ψυχή αγαθή. Αυτός θέλει η ψυχή του να σωθεί. Και για να τελειώσω, να μην πάρει η ώρα μου πάλι όπω το παθαίνω πάντα και ο Σπέβδων τη Ποσίν αμαρτάνε. Ποιο είναι αυτό, Εκείνο που νομίζει τα ξέρει όλα και δεν πάει πουθενά. Τι λέει, τράβε στο καφενείο εδώ κάτω, Έχει καφενείο εδώ πέρα από κάτω. Κάτσε, καθόνται τώρα, καθόνται εδώ στα καφενεία από κάτω. Ποια άλλη σπίση έχουμε εδώ πέρα κήρυγμα, Σε εσπασμοί, Τα ξέρουμε. Σπέβδων τη Ποσίν, Τα ξέρει, Τι ξέρει τώρα, Εσεί οι γυναίκε του. Εσεί οι άντρε είσαστε οι σύζυγοι των γυναικών, των αδιαφόρων γυναικών, πηγαίνετε να του Τι ξέρει, ρε γυναίκα, τι ξέρει. Για άλλο να ακούσει, να δούμε τι ξέρει. Εσύ πε, το ξέρει, ρε άντρα, τι ξέρει, για άλλο να πει, τι ξέρει, τι ξέρει για τη θεακή κοινωνία, τι ξέρει για την εκκλησία, τι ξέρει για την ελεημοσύνη, τι ξέρει. Τα ξέρουμε, βέβαια, αυτά που λέμε, πα, τα ξέρουμε κανένα. Τα ξέρει, τα ξέρει, τα ξέρει. τώρα που τα μάθε, στην κολυτσίνα, τα μάθε, στο τάβλι, τα μάθε. Πούτε, ούτε ξέρω, πού τα μάθε αυτά τα πράγματα. Πού τ' άμαθα. Ο σπέβδου αντισφωσίν αμαρτάνει. Εκείνος που κινείται απερίσκεπτα, που κινειται κινείσαι με σοφία Θεού, έρχεσαι εδώ και λες θέλω να πάω να ακούσω, να μάθω, να μάθω, κάτι θα μας πει πάλι απόψε, το Πνεύμα του Άγιο. κάτι θα μας διδάξει. Εκείνος λέει άντερε τα ξέρω, πήγαινε από εδώ. Με περμένει το καφενείο μένα. Έχει αγγελειμένες υποχρεώσει πρέπει να πάει στο καφενείο, θα του βάλουν απουσία. <σχελίδι> του βάλει απουσία. Οι άλλοι πρέπει να πάει να κοτσοβολέψει, την περμένει φυλανάδες; φιλανάδα <σχελίδι> θα, θα, θα, θα πάρει απουσία. Δεν μπορεί. Θα σκάσει. <σχελίδι> Και για χωρίς επιστήμης, ψυχή που καγαθεί. Έχει την ευλογία... Να έρχεσαι εδώ στο Πανεπιστήμιο να μορφώνεσαι, να παίρνεις τα εφόδια εκείνα τα οποία θα σου χρειαστούν για να σώσεις την ψυχή σου και να αγιάσεις την ψυχή σου. Ο άλλος, ο Ανόητος, ο Ανόητος, ε? ο Ανόητος, ο Βλάξ, τη φωσήν, τα ξέρει όλα αυτό, τα, τα ξέρει όλα. Ναι, ναι, ναι, ναι ξέρω, ξέρω, ξέρω. Ξέρεις και Ε τότε είσαι μπλάκας Ξέρεις και παίζεις χαρτιά, είσαι μπλάκας αφού ξέρεις Ξέρεις και βλαστιμάσεις είσαι μπλάκας Ξέρεις και λες ψέματα είσαι μπλάκας Ξέρεις και δεν πας στην εκκλησία είσαι μπλάκας Είσαι μπλάκας Τι ξεράδεια, ξέρεις,κοινθάνω να ξέρω τι, τι, τι, τι, τι είναι αυτά που ξέρεις δηλαδή Τι mondία, και σου δίδαξε τέτοια social ευαγγέλια εσένα και κάνεις αυτή τη ζωή που ξέρεις. Ένας που ξέρει, κοιτάει να είναι σωστός. Πάρα πολλά να είναι σωστός. Τα ξέρει όλα αυτός. Εδώ τελειώνουμε αδελφοί μου και εκείνο το οποίον μένει σαν αποστάλαγμα της σοφίας των παροιμειών του Σορωμόντος της Αγίας μας Γραφής Πρώτον μεν είναι η ειλικρίνεια του πτωχού να αφήνει την ταλαιπωρία του η οποία ταλαιπωρία θα τον ταπεινώνει κιόλας θα τον αναγκάζει να σκύβει το κεφάλι για να μπορέσει κι αυτός να χωρέσει στη Βασιλεία του Θεού και από την άλλη στο δεύτερο στίχο το καταστάλλαγμα είναι ότι εδώ που έρχεσαι είσαι Σοφός και για την επιλογή σου, αλλά θα γίνεις και περισσότερο σοφός με αυτά τα οποία πρόκειται να διδαχτείς και να μάθεις και διδάσκεσαι και μαθαίνεις. Ο Θεός να είναι μαζί σας.